σημερινή πανηγυρική θεία λειτουργία μας υπενθυμίζει αγαπητοί αδελφοί, το μεγαλείο και τη δόξα της ορθόδοξης πίστης μας, η οποία διασώζει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου αφού διατηρεί και χορηγεί στον άνθρωπο τη δυνατότητα να φτάσει στον προορισμό του να ολοκληρωθεί να φτάσει στο καθομειωσή στη θέωσή Του. Δεν είναι σήμερα και άνευ στο γεγονός ότι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Άγιοι Πατέρες καθόρισα να εορτάζεται ως Κυριακή της Ορθοδοξίας η αναστήλωση των ιερών εικόνων που, έγιναν, που έγινε το 843 επί αυτοκράτερο Μιχαήλ και της μητρός αυτού Θεοδώρας. Ξέρετε... Στην αρχαία εκκλησία το τέμπλο δεν ήταν τόσο ψηλό, ήταν πολύ χαμηλό, έβλεπες μέσα τα τελούμενα μέσα στο ιερό και κατά διαστήματα υπήρχαν στήλες, κολονίτσες όπου εκεί πάνω τοποθετούσαν τις εικόνες, δεν τους τοποθετούσαν ανάμεσα όπως γίνεται σήμερα αλλά πάνω σε αυτές τις στήλες γι' αυτό λοιπόν και έγινε και ονομάζεται αναστήλωση ξαναανέβηκαν οι εικόνες πάνω στις στήλες αυτές σήμερα η μέρα έχει βαθύτατο θεολογικό περιεχόμενο αυτός ο συνδυασμός που έγινε μεταξύ της νίκης κατά της οικονομαχίας και, την, και η αναστήλωση των ιερών εικόνων ως Κυριακή της ορθοδοξία, το πρώτο μήνυμα της σημερινής εορτής είναι ότι η εικόνα παίζει σπουδαίο ρόλο μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση. Προσέξτε, όχι η φωτογραφία, άλλο η φωτογραφία η οποία απεικονίζει τον άνθρωπο σε όλες τις φάσεις της ζωής του και άλλο η εικόνα η οποία τον θέλει τον άνθρωπο όπως θα είναι, θέλει τον Άγιο όπως θα είναι και όχι μόνο αυτό, αλλά και την κτήση ολόκληρη που τον περιβάλλει είναι λοιπόν η εικόνα σημαντική μέσα στην παραδοσή μας είναι το μέτρο και το κριτήριο του Ορθοδόξου φρονήματος και βιώματος η άμεση, η πιο κοντινή μαρτυρία της πίστης μας για τον άνθρωπο, για τη σωτηρία και τον κόσμο η λέξη εικόνα προέρχεται από την εβραϊκή λέξη τσελεμ σημαίνει τη φανέρωση της δόξα του Θεού και μάλιστα στα κείμενα της γραφής η εικόνα του Θεού ονομάζεται ο Χριστός. Τι λέει ο Παύλος ότι ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου είναι ο λόγος του Πατρός που φανέρωσε τη δόξα του Θεού στους, πα, στους ανθρώπους η εικόνα λοιπόν του Θεού Πατρός ο Χριστός και ο άνθρωπος η εικόνα του Χριστού ποιος είναι, η εικόνα του Χριστού είναι ο άνθρωπος δηλαδή ο ανθρωπος η κατ' εικόνα Θεού, είναι εικόνα του Χριστού, εικόνα της εικόνος δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι έξω από το αρχετυπό του, έξω από το μοντέλο του ο άνθρωπος, έξω από το Χριστό δεν μπορεί να πραγματοποιήσει την ύπαρξή του, έχει δημιουργηθεί ο άνθρωπος με ορισμένες προδιαγραφές, ε, το μοντέλο του ανθρώπου είναι ο Χριστός και έξω από τις προδιαγραφές αυτές δεν μπορεί να πραγματοποιήσει την ύπαρξή του Οι καπαδόκες πατέρες ω γνωστόν ξέρετε Βασίλειος Ωμέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Γρηγόριος ο Νήσις αντιμετώπισαν επιτυχώς τα διάφορα οντολογικά ερωτήματα των αρχαίων Ελλήνων και έδωσαν και έκαναν μια τομή στον πολιτισμό και στην φιλοσοφία και χρησιμοποίησαν για το Θεό Όπω γνωρίζετε τον όρο πρόσωπο. Γι' αυτό και εμεί σήμερα μπορούμε να λέμε ότι ο Χριστό είναι πρόσωπο. Ο Θεό Πατήρ είναι πρόσωπο και το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Σύμφωνα όμω με όσα είπαμε παραπάνω, επειδή ο άνθρωπο είναι κατοικώνα Θεού και επειδή ο Θεό είναι πρόσωπο, αυτό σημαίνει ότι και ο άνθρωπο είναι πρόσωπο. Είναι εν δυνάμει πρόσωπο και γίνεται πρόσωπο. Όπως είπα όταν συνδέεται με το αρχετυπό του με το μοντέλο του που είναι ο Χριστός και ο άνθρωπος ως πρόσωπο σημαίνει ότι έχει αναπτύξει μέσα του αυτά τα δώρα που του έχει βάλει ο Θεός έχει αναπτύξει μέσα του αυτές τις ικανότητες τις δυνατότητες, τις θεοειδείς δυνάμεις που είναι η ελευθερία ε, ο Θεός είναι ελεύθερος και έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει και αυτός ελεύθερος. Ο Θεός είναι δημιουργικός και ο άνθρωπος είναι δημιουργικός. Πρέπει να είναι δημιουργικός. εκεί πρέπει να πηγαίνει μέσα από τις σχέσεις του. Με το παιδί του, με το σύντροφό του, με το συνάνθρωπό του. Ο άνθρωπος είναι επίσης... Θα πρέπει να αναπτύξει και το δώρο της κοινωνικότητας, της γνώσης και και εάν ο άνθρωπος δεν συνδεθεί με το μοντέλο του που είναι ο Χριστός, εάν δεν ενεργοποιήσει αυτός τις προδιαγραφές που έχει μέσα του, δεν τότε αναγκαστικά γίνεται άτομο, γίνεται μάζα γίνεται νούμερο και σήμερα οι διάφορες ιδεολογίες θεωρούν τον άνθρωπο ως νούμερο ως μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευση. Η Ορθοδοξία όμως έρχεται και προσπαθεί και θέλει να καταστήσει τον άνθρωπο ελεύθερο από κάθε τυραννία και υποδούλωση, όχι απλώς προσέξτε να του δώσει ατομικές ελευθερίες, αλλά να του δώσει την ελευθερία του προσώπου. Το δεύτερο μήνυμα, και τελειώνω της σημερινή εορτή είναι ότι δεν υπάρχει αγαπητή αδελφή, ναι, δεν υπάρχει αντίθεση, δεν υπάρχει καμιά αντίθεση μεταξύ ύλης και πνεύματος, μεταξύ σώματος και ψυχής. Στον όρο πίστεως της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου φαίνεται καθαρά η σημασία, η μεγάλη σημασία και η αξία της ύλης όταν προσφέρεται στο Θεό και όταν αγιάζεται από το Θεό Λόγω της σχέσης που έχει η εικόνα με αυτό που δείχνει με αυτό που εικονίζει, με το πρωτότυπό της, με το αρχετυπό της προσφέρει αγιασμό στον άνθρωπο, ανάλογα βέβαια με τον βαθμό της πνευματικής του κατάστασης η προσκύνηση δηλαδή της εικόνος δεν ανεβαίνει στο πρωτότυπο απλώς και μόνο αλλά αγιαζόμαστε και εμείς προσκυνώντας τις ιερές εικόνες για μας τους Ορθοδόξους αγαπητοί αδελφοί η σωτηρία να ξέρετε είναι συνδεδεμένη με την ύλη ναι καλά ακούσατε με την ύλη η ύλη έχει μεγάλη σημασία για την εκκλησία μας γιατί γιατί αυτή η σωτηρία μας πραγματοποιήθηκε Δια της υποστατικής ενώσεως του Θεού Με την ανθρώπινη σάρκα Ξέρετε τι έλεγε ο, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός απαντώντα στους οικονομάχους Δεν λατρεύω την ύλη Αλλά τον Δημιουργό της ύλη, Αυτόν που για χάρη μου έγινε ύλη Και καταδέχθηκε να κατοικήσει στην ύλη που μέσω της ύλη κατεργάστηκε τη σωτηρία μου «Δεν θα παύσω, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός «Να σέβομαι την ύλη που έγινε πρόξενος της σωτηρίας μου» Στην ορθοδοξία, αγαπητοί, αδελφοί, πιστεύουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και τον συντηρεί ακόμα με τις άκτιστες ενέργειές Του Μέσα σε όλη τη δημιουργία, μέσα σε όλη την κτήση υπάρχει η ενέργεια του Θεού η ουσιοποιός, η ζωοποιός και σοφοποιός ενέργεια του Θεού γι' αυτό και μέσα στην εκκλησία δίνουμε σημασία στην ύλη δεν την παραθεωρούμε, δεν την καταργούμε, δεν την περιφρονούμε αλλά την θέτουμε στην πραγματική της θέση το ίδιο συμβαίνει ξέρετε μεταξύ του σώματος και της ψυχής ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, ούτε μόνο σώμα αλλά όπως έλεγε ο Άγιος Ζηγόριος, ο Παραμάς, το συναμφότερο και τα δύο μαζί ή όπως έλεγε ο αείμνηστος μεγάλος θεολόγος του 20ου αιώνας, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκη ότι η ψυχή αιωνας ο πατηρ γεωργιος οτι η ψυχη χωρις το σώμα είναι φάντασμα και το σώμα χωρίς ψυχή είναι πτώμα. Με την ψυχή και το σώμα προσφερόμαστε στο Θεό για να μας αγιάσει. Με την ψυχή και το σώμα αγιαζόμαστε τελικά και σωζόμαστε Η Ορθοδοξία σήμερα καταγγέλει όλες εκείνες τις ιδεολογίες που ξεχωρίζουν αυτή την πραγματικότητα Άλλες από αυτές υπερτονίζουν την ψυχή σε βάρος του σώματος Και άλλες από αυτές υπερτονίζουν το σώμα σε βάρος της ψυχής Η σημερινή μέρα αγαπητοί μας καλεί να δούμε τον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού και επειδή ο άνθρωπος σήμερα καταπατείται, ισοπεδώνεται, μαζοποιείται από συστήματα και ιδεολογίες, από σκοπιμότητες και φανατισμούς, η αναστήλωση των ιερών εικόνων και η προσκύνησή τους πρέπει να μας δώσει την αφορμή, να αναστηλώσουμε την εικόνα του ανθρώπου, να ανυψώσουμε τον άνθρωπο. Και βέβαια αυτή η ανύψωση, αυτή η αναστήλωση του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο, αλλά είναι αυτή η πορεία που ακολουθούμε μέσα στην εκκλησία, από το κατοικόνα στο καθομείωσιν, η πορεία που οδηγεί στη θέωση έτυπολα και σωτήρια.